Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο Μαλάκα <σομίω> είναι ο φόρο μου Έλα, Μωρέ, Μαλάκα. Σε παίρνω μαλάκα. για αυτό το 14χρονο που πέθανε στα Σεπόλια. Εντάξει, δεν ξέρω από τι πέθανε αυτό. Απλά ξέρω γιατί καιραμαίω αυτό που έβγαλε βγήκε λαβράκι. Λέει εκατοντάδε περιπτώσει τι έρχονται στο Υπουργείο Καθημερινά. Εντάξει, κοιτά. Ε, αρχικά μετά από ένα θάνατο, τουλάχιστον θα μπορούσε να είχε ρωτήσει τι έχουμε ρε, παιδιά σε αυτό το σχολείο. Έχει γίνει κανένα εξώδικο, είμαστε έκθετοι. Αλλά εντάξει, αυτή στι Μαλάκε πρώτοι Η τη δουλειά τη και η έννοια της είναι πώ δεν θα μπουν νέοι φοιτητέ μέσα. Α, να μπράβο αυτό. Ε, να πώ θα πετάξει όλο το διπαέτο Τέι Σύνδου, επειδή εδώ είχαμε θέμα με αυτό στη Σαλονίκη να του πάει στι αίρε. Αυτό. αυτό πως... Πώ θα κόψει έδρε από τα σχολεία. Το, το βίντεο γονιμότητα. Τα βίντεο. Α, α, α, α, τι μου θύμισε τώρα. Ναι, δε, αυτά τα καλά αυτά τώρα. <laughs> <laughs> δεν ξεχνιούνται. Μια Αμερικανίδα Έγκυο θαύμαζε στα μουσεία τα ελληνικά αγάλματα και αυτό έχει ω αποτέλεσμα η κόρη τη Σιγά ετών να κερδίσει τα καλυστήρια μου Στι μα... πρώτη, να κάνει καμιά δουλειά να ρωτήσει να μάθει, δηλαδή πέθανε ένα χρονο Εντάξει, μπορεί να μην πέθανε από μπορεί να πέθανε από ατύχημα. Δεν ξέρουμε θα μα πούνε μάλλον, αλλά αυτή δηλαδή τη δουλειά της δεν την κάνει. Okay. Λέει, Πώ δηλαδή αυτέ οι αρμόδιες υπηρεσίε. Τι τέλο πάντων, εκεί χρειάζεται έναν παιδοψυχολόγο. Δηλαδή, χρειάζεται σε όλα τα σχολεία να μπουν παιδοψυχολόγια. Άμα θε να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, πρέπει να, έχεις, να προκάνεις προσλήψει, να έχει υποδομέ, να έχει χρηματοδότηση. Εδώ θα μου πει βέβαια. Ναι, αφού έχει εικόνα πάνω από τον πίνακα. Κάτι το θε Εδώ δεν έχουν λεφτά για θέρμανση και για κοιμωλίε. Δεν δασκάλου, δεν έχουν καλά. Καλά, βάλουν και κανένα παιδοψυχολόγο, θα βάλουν Άστον, και τι το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 Α Ας το πω, εγώ κοφτάει Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι, είναι τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα. Που όταν τα μειονεκτήματα γίνονται προτερήματα, Οπα. είναι το τέλειο. Να Γιατί ό,τι λέω, το κάνω. Καταλαβαίνω. αυτό έχει ο Κυριάκο. Είναι προτέρημα το μειονέκτημα. Ε, ότι εννοεί ε... αυτά που λέει που λέει τώρα. Έχει ένα κακό ελάττωμα ο Κυριάκο. Εννοεί αυτά που λέει. Είναι σπάνιο για την πολιτική, ναι. αλλά. Όπω λέει και ναι. τώρα παλιότερα, το μειονέκτημά μου είναι ότι είμαι αφοπιστικά ειλικρινή. Δεν έχουν καν στο μυαλό του ότι μπορεί να έχουν κάποιο Το Γίνεται προτέρμα, σου λέω. το Ωραία, κατάλαβα και χάρηκα γι' αυτό. Και γεια σου. <Καναγία> μου, τι είναι αυτό. Ε, είμαστε έτσι. Ναι, πολύ Δεν Ναι, ναι Να βάλει αυτό το μαλάκα που λέει για την ποιότητα ζωή και τέτοια, γιατί εμεί κοντεύουμε να πεθάνουμε όλοι εδώ σε φορά. Και να βάλει αυτό το παιδί που λέει: Πονάω ρε Μαλάκα, μη βάρα θαλο, Πονάω. Και τον ώρα μαγούλα που λέει να τον εγαμίσω τον μπούλι. Και βάλει και αυτού όλου που φωνάζουν εγαμί σε μυτσοτάκι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Η Ελλάδα, το έχω πει πολλέ φορέ, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωή. Και σε μία, σε έναν κόσμο που τα ζητήματα αυτά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία Αλλά μαλακάς είσαι Όπου ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω Γι' αυτό θα το Τραμιά σε μικροτάκι το σε μικροτάκι το Έχω τόσο καιρό να πάρω. Α, ναι, μην χάσει. Ναι, για την Παρασκευή θα μου βάλει την Παναγιατοπούλου, τον Έλληνα και θα μου βάλει και τη Λουκά που λέει ο συνέχεια συνέχεια τον Αλήτη, Ξέρει εσύ θα το φτιάξει με αυτό το καινούργιο τραγούδι που λέει Αλήτης Και εγώ είμαι μπαντάν, Αλήτης που λέει. Πολύ προχώρησε, βλέπω. Αυτό θα μα φάει τον Έλληνα. Ποιοι είμαστε, ο Έλληνα. Δεν ακούω τον Έλληνα. Και δεν το συζητάω. Αλίτη! Θέλω κι α μη ξέρω που θα βιούτε καρμικά. Έτο τέλο σου εαλτή. Σε λόγω για τα βλέπω μου έτσι να στο Tisza, esi na na mata. μαζί δεν υπάρχει na me mata. Ella, o na Αυστριακέ, όχι, δεν θα πω to, και.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 Έλα, Τολί! Έλα! Έλα, Έλα! Παραγελία για την Παρασκευή. Θέλω να βάλω στάδιον οι οικονόμοι δημοσιογράφου και διάφορου να μιλάνε για τη δάπια για τι φοιτητικέ εκλογέ. Και από πίσω να παίζει το ΣΟΥΖΙ ΤΣΟΥΖΙ του Καροβέλα. Έλα, Αποστόλιο και μην ξεχάσει αυτό που σου είχα πει προηγουμένω εκεί που λέει και ΑΚΕΟΥ και, και Τσούζι Έτσι, και αυτό να το βάλει μέσα εκεί. Και Τσούζι που λέμε και Τσούζι Τσούζικιού. Τσούζικιού. Ο τσουζικιού Αυτό Ως μέλος παλαιότης Δάπνη του Φουκού Και κλεγμένο μέλος Δάπνη του Φουκού φιλοσοφική Έχω και ένα συναισθηματικό δέσμο Με τη Δάπη Χαίρομαι τη, με την πρωτιά Που συνεχίζει να έχει δάπ. η Δάπη Σου Δάπη είναι πρώτη δύναμη Σαν η Από τη δεκαετή του 80 Σταθερά Και μου Η αρχιδυτική παράταξη Νέας Δημοκρατίας παραμένει πρώτη. Αφιερωμένο στα παιδιά τους την Παρασκευή. Το τι περιμένουμε από κάθε. Στο τόνο σφυγεί σαν να χώνει. Ότι πάει κόντρα σε αυτό το δε χιώνει. Το κράτο εισπράττει, ποτέ δεν πληρώνει. Πάνω σε μπαλκόνια σημαίε υψώνει. Το κράτο ο πλήση ξέρει να απορώνει Δίκη του οι κλέπτε και οι δολοφόνοι. Φροντίζει, γνωρίζει και του αθωώνει. Κόσμο μαχαιρώνει, χέρια δεν λερώνει. Το κράτο χωρίζει, ποτέ δεν ενώνει. Και θέλει ανθρώπου να νιώθουν αι μόνοι. Σε σπίτια, κλουβιά μέσα να του κλειδώνει. Και σε μια δουλειά σταθερά να του σιώνει. Το κάτω κόσμο θέλει να εξοδώνει Στομάτα τα ίζι κι άλλα τα πουλώνει Προδότες και τους καμαρώνει Και ήρωες τιμή σε τύχους γαζώνει Ουμπηλόνια, οι πυριούν φυγιάζες Ουμπηλούν φυγιάζες, οι πυριούν φυγιάζες Αρκούδα στη Το κάτω τολοφονεί και όλα ως έχει και όχι παιδιά. Το κράτος, και όλα όσα Την περιμένει να δώσω δεξιά Καλά, έχει γεράσει πάρα πολύ και είσαι πολύ ντεφορμέ. Καθόλου. Είμαι πολύ φρέσκο, νιάτος Μπορώ να σου το αποδείξω. Πώς λέγεται ο νέο τον είπα στην Ελλάδα. Πάγια. Ο καινούριο, ο κινούργιος. Τσούνη. Μπράβο. Θέλω την Παρασκευή να κάνεις με τον πρέσβη που σε πήρε. Λέγομαι πρέσβη. Δίσκο, δίσκο, δίσκο να τα έχει πιάσει πολύ γρήγορα, αλλά βλέπει Περίμενα να το δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία και μετά στο τέλος, μα. Γερνάω μαμά Τα ρούχα που δεν πρόλαβα να βάλω Τα βάζω στη σακούλα και στα φαίνω Θα βάλει κι αυτό τώρα και μου χαλάσει την εφαίρευση έλα γεια yeah. Λέγομαι με... Τι είπατε, Δεν άκουσα Λέγομαι Τσουτζόνι Τι με πρέδεις Τι είσαι με πρέδεις Στα αρχίδια μου Το κακό καιρό Λυπάμαι. Σε θέλω κι α μην ξέρω που θα βγει ούτε εκτάκτη. Εν Λυπάμαι. Η αφιέρωση για Παρασκευή και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Τόλη Βοσκόπουλο γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Γλυκά. Αυτό είναι το άλλο. Pono się, pono się, pono się, pono się, się, pono się, pono się, pono się, pono się, pono Έλα, ζωή σε όλου μα. Πέρσι το καλοκαίρι, Θα είναι με μια ευκαιρία να βραμίσω το καλοκαίρι. Και μπέστε στην αγκαλιά σου. <Το> και <κρέχες μαναφύρια>. <Το> <Το>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 Είχασα μου σηκώθηκε. Τι τα δουλεύουμε τόσα χρόνια, αρε. Μπράβο, ώρα, μπράβο. <laughs> σε ποιο στάδιο λες άρα για τις συλλήψεις του θρίνου να βρίσκονται από τα πέντε τώρα πια Αυτή δεν περάσει ήδη μια εβδομάδα Αυτή είδα, δεν είναι αυτή. στην παραδοχή ακόμα Οκ. Okay. Άρα εντάξει έχουν άρα, έχουμε, ακόμη, έχουμε λες, Μάλιστα εντάξει να πω περαστικά κάτους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 Έτσι και είναι η πιο συγκινητική στιγμή της παιδικής μου ζωής. Αν θε, βάλ' yeah. την Παρασκευή το τραγούδι. Έ, τσιλευτερια, τσιλευτερια, Έλα ψυχούλα μου. Έλα καρδούλα μου. Φέρω, πενίσο, Μια αφιέρωση γίνεται για την άλλη Παρασκευή, σε παρακαλώ. Λέγε. Για να τιμήσουμε τον τεράστιο βαγγέλη αρχικά. Αν μπορείς να μπλέξεις λίγο από άφρον της Childs, το The Four Horsemen. <στονίτρα> Ο Γιάννης Ξενάκη το Πισόπρακτα <Συσίλια> και τέλος ο Τέκρος με ο U το Σιονσί. mostole si ego Έλα, μία παραγγελία θέλει για την Παρασκευή Τον δάσκαλο του Μαρκόπουλου Ο δάσκαλος, ο δάσκαλος, αυτό ο Σαρδανάπαλος Αφιερωμένος τον πατέρα μου που έφυγε Ήταν δάσκαλος και τα αγαπούσε Το δάσκαλο, το δάσκαλο Αυτόν το Σαρδανάπαλο Το δάσκαλο, το δάσκαλο Αυτόν το Σαρδανάπαλο Να σταματήσει Πια να δασκαλεύει Με λόγια σαν και Τούτα της φωτιάς Πως για το δίκιο δεν Θα ζει και θα πεθαίνει αραγιά. Θα ζει και θα αραγιά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπω Ναι, ναι.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 Ναι. Και θα ήθελα ένα τραγούδι Σηλυπητή, να τραγούδι την, την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να παίξει ένα, ένα τραγούδι την Παρασκευή. Τα Περινά. Και τα τα διηλινά. Αυτό. Αυτό, αυτό. Να είσαι καλά, γεια σου. Έφυγε και πήγε μακριά. Συνεπασκευάσαν την καρδιά. Σβήσαν από τα χείλη, τα τραγούδια γύρω μα Τα λουλούδια και τα δίληνα, Μια φωνή μου ψυχitρίζει